Ξεκινάει με μια διασκευή του ενός δεκάτου του Λεπτού. Η αιθία χάνει την αποφασιστικότητά της όταν ξεπερνά το μήκος του Χαρακά. Δημοσιοπαλικό ρωτήρα. Και... σε χωρίζει η Πασχαλίτσα από το βουνό και πώς τα αστέρια από τον αστερία μέσα στο βυθό, στον ουρανό Βήμα, βήμα, βήμα, βήμα... Βήμα, βήμα, βήμα... Βήμα, βήμα, βήμα, βήμα... Βηματισμός στο θερό. Επιστρέφω. Συγκινήσουμε ένα μικρό χαρτοκί μεγάλο φάκελο στο χέρι. Όλα είναι εκεί, όλα είναι εκεί, όλα είναι εκεί, όλα είναι εκεί... τρία, Ένα συνολάκι θα μας πάρει καιρό να τα αποκτήσουμε. Ένα αλκουδάκι θα μας κλάψει στο πρωί. Ένα παπλωματάκι θα σου πάρει μόνο όταν χωρίζουμε. Ένα συντήχημα το πρώτο τραγούδι στο τελευταίο θα παίζει τη σπουδία αυτή. Η γνώμη μα είναι ότι θα αντέξουμε. Γιατί με την πρώτη ευκαιρία να το αποδείξει μέσα στον εαυτό μας, έρχοντας ένα νεχιόν άνθρωπο είσαμε το boy μας που θα γίνει το homeboy μας, αν κολληθούς με την αρχή και αρχή, λέει, περίπου τουλάχιστον έλεγε πριν τρία χρόνια. Ο Μπάμπης ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι, στην Πάτρα δεν μπορεί να μείνει, κι αν ήρθαν πάνω του, αυτός καβλώνει με την πληροφορική.